Πήγαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου τα μεσημέρι. Πήγαν στην πόλη οι όχτρι, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί.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 Του πιστέψανε, έκλεψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Κι πεταμένοι μισθωτοί, προνομιούχοι έχουν προνόμια και αυτά του επιτίθεται. Και θα πληρώσουν τα χρήματά που Του δίνεται, μην τσαλακώνεστε. Τον κορμψέξτε. Και όταν σα δώσουν το, κύριε okay, Αντρέξο, τρέξτε. Ε, Μπήκαν στην, μπήκα στην πόλη οχτρή, <χαχα> με τόσα προβλήματα. Με τέτοια γεγονότα. Και σε τέτοια ατμόσφαιρα. Που το μόνο που στέκεται όρθιο είναι ο καιρό. Ο καιρό αποφάσισε φέτο να είναι γενναιόδορο στην πλειονότητα, όχι σε όλου. Γιατί είχαμε και πλημμύρε που δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Γιατί είχαμε παραδίπλα σεισμού που δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Γιατί είχαμε και εδώ σεισμούς που τρομάξανε του υπόλοιπου. Οπότε πάμε να βγάλουμε μια εκπομπή που πρέπει να είναι προεορταστική το λιγότερο. Οπότε θα σα πεθάνω στι κληρώσει σήμερα. Σα το λέω από την αρχή, έτσι για να, για να αισθάνομαι ότι έχει και ένα νόημα. Μακάρι να μπορούσα και να είχα τη δυνατότητα να κάνω από ένα δώρο στον καθένα, μπα και ησυχάσει και η δική μου. Η καρδιά από το άγχο όπω των υπολείπων. Η Νορία Λεφέμ, Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο, στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη, στον ήχο έχω μαζί μου την πρώτη ώρα τη Μαρία Χριστοδούλου, στη μουσική επιμέλεια όπω πάντοτε εξαιρετικά την αδερφούλα μου την Άνση και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ελένη Χάλη. Ε, να σα πω ότι έχω αποφασίσει από εδώ και μπρο όποτε μπορώ να παίζω και κάνω τραγούδι για το τσιγάρο, γιατί μια και έχει απαγορευτεί το τσιγάρο. Ε, δεν ξέρω αν σε λίγο θα απογορευτούν και τα τραγούδια για το τσιγάρο Στην Αμερική πάντως που είχαν απαγορευτεί Και δεν είμαι υπέρ του τσιγάρου Μακάρι να μην το αρχίσετε ποτέ σας Και μακάρι να μην το καπνίστε ποτέ σας Δεν μπορώ όμως να είμαι και απέναντι στους καπνιστές Διωκόμενους ακόμα και όταν βγαίνουν έξω να καπνίσουν Και κάποιο τους καταδίδει γιατί δεν είναι ακριβώς η τέντα Ο επαρκός σηκωμένη παρότι αυτή είναι στο εξωτερικό και επειδή αυτά δεν τα κουστάρω γιατί είναι η αρχή άλλων πραγμάτων. Όπω το γεγονό, α πούμε, ότι ποιο μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να σηκωθούν οι φοιτητές, να πάνε εξώδει του ή κακόμοιροι στην άλλη άκρη τη Αθήνα, στο Καβούρι, όπου διάλεξαν σε ένα ξεροδοχείο να συνεδριάσουν οι Πρετάνε. Και εκεί που ε, είναι και λίγο πιο εξοχικό το μέρο, α πούμε, κοντά στη θάλασσα, έχει θαλασσιαύρα, έχει τέτοια, υπάρχουν και ωραία δακρυγόνα και ωραία ματ και ωραίε συγκρούσει. Το ωραίο προφορικό λόγο νομίζω ότι κατανοείται μόνο από το περιεχόμενό του για το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται εισαγωγικά και αν σαρκάζει ή δεν σαρκάζει οπότε ήμουν ανάμεσα σε έναν ηχο που θυμίζει τα λεπωρημένα Βαλκάνια για να ξεκινήσω και σε ένα σχεδόν, αν θέλετε, πώς να σας το πω σαρκαστικό κομμάτι που έχει γράψει ο Στάθης ο Παχίδης και τα χείρι στα κεφάλια για τα τσιγάρα λέω να ξεκινήσω με το δεύτερο, μόνο για την έννοια του Νταλκά να ξεκινήσω με την ακαπνία για παράδειγμα για να σας φέρω σε έναν ε, ρυθμό όχι ρυθμό κατανόηση, σε έναν ρυθμό γιατί όλα τα υπόλοιπα χρειάζονται πολύ κουράγιο είναι καλά η μουσική μαζί με τα γεγονότα γιατί τα μεγάλα μαχαίρια δεν βγαίνουν μόνο με μέτρα και με υποσχέσεις και με όνειρα τα μεγάλα μαχαίρια μπορεί να βγουν και στη γέφυρα του Λονδίνου πια ή να βγουν σε μια είδηση που έρχεται να δέσει με την άλλη είδηση της προηγούμενης εβδομάδας που είχα αποφύγει να την πω άσε καλύτερα πάμε στην ακαπνία και τα υπόλοιπα αμέσως μετά αν θέλετε να επικοινωνήσετε real και το μήνυμά σας το 600 το mail συνήθως αναλυτικότερο καλύτερο και πιο διευκολυντικό άστε που δεν κοστίζει κιόλα. Και το τηλεφωνικό κέντρο, κρατήστε τον αριθμό, 2-1-200-8-200, γιατί έξω λένε πως είναι Black Friday, αλλά αυτό το Black, μα το Χριστό, είναι πολύ προσωδοφόρο για κάποιους που εκμεταλλεύονται το μαύρο της αγοράς. Ακαπνία. Στάθης παχύρις και γύρις τα κεβαλιά. Έως τώρα έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Εν... Κοντά μυστικό Καβατζάν να τη βγάζω; Σιγάρο να βγάλει τη φυσική ζούλα σου κερνό. Τι ποδηόμων οι καπνίστε δημοσιαία του Μάρκου τα κινητά. Βλέπο να περνώ. Μια τσούρα μερομία, που κανένα στην ονομία, μια τσούρα καλημια, Τα περάτα τα βιβλία, μια τσούρα κανείο. Πας νοσοκομείο Μια τζούρα κι ανες δέκα Πεθενή συγκυλής <σομίου> Ανοίχτε τα παραθύρα να φύγουν τα κουμάνια Κάσα κι αγώ πες κρύψτε τα είναι αποδεικτικά Ανοίχτε μάτια και αυτιά το κόλλημα να φύγει Κανείς δεν εξαρτήθηκε γιατί ήτανε καλά Μια τσούρα μόνο μία, μπρουκάρια αστυνομία Μια τσούρα κι άλλη μία, κανένα τραβηχτής Μια τσούρα κι άλλες δύο, και, και πάσ' νοσοκονείο Μια τσούρα κι άλλες δεχά, το Σε εβόμε και πάω. Ανθίδρα κι μία συνδύο, άλλο να πεθό. Στα περιτσικά ξανά σου φέρνουν. Πολλέ φορέ να φαίνε. Μικρέ τα ραντούρκια με ζυγά, δεν άρε τρακό. Μια συνδυο Άλλος να πεθο ναι, μόνο μία. Μπουκάλια τα ραντουρκια ομία. Μια τζούρα κι άλλη μία. Καντέρα τραβήχτη. Μια τζούρα κι άλλε τζουρα κι αλλε το πανωσοποιώ, η ατζούρα καλέ δεκτά, το παιδί σου τη. Φίλιπ, φίλιπ, φίλιπ, φίλιπ, La νύχτα με φύλλο, μια νύχτα με φύλλο. Μια νύχτα με φύλλο, μια la με Μια μου με φύλλο, μια νύχτα mía, φύλλο. Μια mia με φύλλο, μια νύχτα με φύλλο, la νύχτα με φύλλο. Μια με Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στην επικαιρότητα με το μυαλό όταν λες για τον καιρό στις περιοχές όπου χτύπησε η προσωρινή κακοκαιρία έβγαλε κάτι δόντια, λες και ήθελε να εκδικηθεί αυτό το φθινόπορο που έμοιαζε να είναι γλυκό ε, και σε πολλές περιοχές της χώρας και στο βορά και στο νότο είχαμε τόσα και τέτοια, είχαμε και τέσσερις θανάτους με αποτέλεσμα... Να βλέπεις νερό να τρέμεις Να βλέπεις φωτιά να τρέμεις Να τρέμει και η γη κάτω από τα πόδια σου Για σκεφτείτε το σοκ των ανθρώπων Που έχουν 500 μετασυσμούς 500 μετασυσμούς Και αυτή να είναι και τραγική. Και την ίδια στιγμή που το ακούς αυτό Να ξέρει ότι είναι 10.000 άστεγοι Μέσα σε έναν χειμώνα που έρχεται Πυθύρες είναι με τον, με τον άλλο τρόπο η λιακάδα Για μια, δυο, τρει, πέντε μέρες Η μαλακοσύνη του καιρού δεν μετράει από πλευράς θερμοκρασίας όταν βρέχεται ο άλλος και να υπάρχουν δύο πόλεις που είναι ερημωμένες με την εκδίκηση της θάλασσας και της κακοτεχνίας να είναι τα ξενοδοχεία πάνω στη θάλασσα και ε, αυτή τη στιγμή Δυράχιο και ένα μεγάλο μέρος των τυράννων εκτός από το Θουμάνι και τα άλλα χωριά που είναι γύρω-γύρω από το α, Δυράχιο της κομμοπόλης, τις μικρές αυτές να είναι κυριολεκτικά σφαγμένα από το σεισμό και να πηγαίνουν και μηχανικοί για να γκρεμίσουν ό,τι δεν κατοικείται, που είναι πολύ μεγάλο στον αριθμό. Ξέρετε, καμιά φορά, μισό πρόβλημα έχει σε μια πολυκατοικία με τα κοινόχρηστα ή με μια διαρροή ή με κάτι. Και αναστατώνεσαι, φαντάζεστε, 200 πολυκατοικίε, 250 πολυκατοικίε να έχουν πέσει σε μια πόλη. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε τέτοιε εμπειρίε, νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε. Τι είπα να πει, ποταμό πνιχτά, αδέρφια, Είσαι σεισμόπληκτα, ποταμό πνι, ε, πνιχτά Όμως αυτό το παραδοσιακό της Ρούμελης Που είναι από αυτούς τους ήχους που ακούγονται από άκρους, άκρους στα Βαλκάνια Με τους βόμβους ε, και με τον ήχο αυτό ακριβώς Νομίζω ότι μπορεί να παρηγορήσει λίγο έτσι Να κάνει μασάζ στα αυτιά και στην καρδιά σαν πήρα έναν κατηφόρο στην άκρη το ποτάμι και το ποτάμι ήταν θόλο, θόλο κατεβασμένο σέρνει δεν ρυζήμια δέντρα ξεριζωμένα σέρνει και μια γλυκομήλια τα μήλα φορτωμένη Φιλιόνταν ζωντανα, φιλιόνταν πεθαμένα. Άιντερουσα παπαδιά Λοιπόν, α, έχω να σας στείλω σε θέατρο και α, θα σας στείλω σε θέατρο αφού προηγουμένως σας πω ότι α, παίρνω τα πρώτα σας μήνυματα μου γράφει ο φίλος μου ο Νιόνιος Σομπακάλης, γεμίσαμε τζίμερους, μπογδάνους και κυρπαντελίδες. Να ήταν μόνο αυτό. Γεμίσαμε και ε, νόμο και τάξη με έναν τρόπο που αρχίζει και θα προβληματίσει και ο δεν είναι ούτε κόκκινος. Λοιπόν, καταγγέλουμε την απρόκλητη επίθεση βγήκε ανακοίνωση από το Κεντρικό Συμβουλίο της ΚΝΕ. Εξαπόλυσαν σήμερα δυνάμει των ΜΑΤ εναντίον φοιτητών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρία φοιτητικών συλλόγων στη Σύνοδο των Πριτάνων στο Καβούρι, με συνέπεια τον τραυματισμό τεσσάρων φοιτητών μελών τη ΚΝΕ που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία εντείνει τον αυταρχισμό, θέλοντα να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου, προκειμένου να σαρώσει ό,τι δικαίωμα έχει απομείνει στο λαό και την νεολαία, να περάσει το νομοσχέδιο που διαμορφώνει ένα ακόμα πιο ακριβό εκπαιδευτικό σύστημα για τι λαϊκέ οικογένειε. Η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή. Αυτό επιβεβαιώνεται με όλε τι κυβερνήσει. Είναι απολύτω καταδικαστέα η στάση των Πρετάνων που αντί να ακούσουν του φοιτητέ και του συλλόγους του, τα προβλήματά του, τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν στι σπουδέ του λόγω τη υποχρηματοδότησης και των τεράστιων ελλείψεων του, καλούν αστυνομικέ δυνάμεις στείλουν κλούβε, προχωρούν σε λοκάου του Καμία αναμονή, κανένα φόβο. Ο αγώνα των φοιτητών μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο με τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων φοιτητών. Στι μαζικέ συλλογικέ διαδικασίε και τι κινητοποιήσει, στη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων του, στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή, η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Γιατί στην ε, σημερινή ε, διαδήλωση δεν ήταν μόνο κνήτε, ήταν φοιτητέ από πολλέ ε, φοιτητικέ παρατάξει. Η Ειρήνη μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα από πρέβεζα. Τούτε τι ώρε μου έρχεται στο νου το πίμα του Ρίτσου για τα παιδιά τη ΚΝΕ, τούτα τα παιδιά φτάνουν. Από πολύ μακριά, τραβούν πολύ μακριά, μέρα τη μέρα, πέτρα και αίμα, στο χασμός και αγώνα με το σφυρί, με το μολύβι, με τον ακριβή διαβήτη να φτιάξουμε καλύτερο κόσμο. Γεια σα λοιπόν και γεια σα, σύντροφοι της ΧΝΕ, εσεί που λέτε στη ζωή το ΜΕΓΑΝΕ, ναι, εσεί που ρίχνετε στη μάχη, δίχω να ζητάτε χωριστά κανέναν έπαινο, εσεί οι ωραίοι που υπογράφετε με ένα ρωμαϊκό παγκόσμιο σφυροδρέπανο. Να σε καλά, Ειρήνη, γιατί γκρεμίσανε τα φράγματα, και πριν πάω σε αυτό, θα σα στείλω στο ποιον κοροϊδεύω. One Man Show, του Σωτήρη του Μέτζελου έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο 30 Νοεμβρίου ε, να πάτε να το ευχαριστηθείτε στο Απομηχανής Θέατρο το παρουσιάζει για τρίτη χρονιά είναι συνέχεια μιας μεγάλης καλλιτεχνικής και εις πρακτικής επιτυχίας υπάρχει ένας αριθμός περιορισμένων παραστάσεων και θα το χαρείτε γιατί θα συναντήσετε το Φίβο τον Μπραντ Πίρ και τον Έντουαρτ Νόλτον, τα τρία χρόνια δραματική σχολή στη συνθήκη του Κιουτσούκ Κένερτζ, το Κουπεπέ, τον Γκοτζιμπέρι, τη διαφημίση των ραδιοφώνων, μια ράπερ γιαγιά και, και την Εμμανουέλα, μια σειρά από ιστοριούλε πάθου, μυστηρίου, έρωτα, γάμου, σεξ και γέλιου. Η παράσταση είναι ένα είδο late night show. Λοιπόν, έχω πέντε διπλέ προσκλήσει για οποιον μεσάνυχτα αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύω και εγώ θα σας πάω στο Νίκο τον Κάτσο στο Μάνο Χατζηδάκη και το Μανόλη το Μητσιά γκρεμίσανε τα φράγματα για να κρυθούν τα φράγματα στο δύσκολο γερό γκρεμίσανε τα φράγματα να τρέξει το νερό μα τα παλιά φαντάσματα σαν είδαν το σεισμό οργώσαν τα σχαλάσματα και σπήραν διχασμό διαφωνείτε ποιος κοροϊδεύει πιαν Εδώ που τώρα φτάσαμε τι γίνεται μετά κερδίσαμε ή χάσαμε κανείς δε μας ρωτά τον δρόμο τον περάσαμε μαζί και χωρίστα σωστά τα λογαριάσαμε δεν βγήκανε σωστά κερδίσαμε ή χάσαμε Ποιο μας ρωτά Για να κρυθούν τα πράγματα στο δύσκολο καιρό κρεμίσαμε τα φράγματα να τρέξει το νερό μα τα παλιά φαντάσματα σαν είδαν το σεισμό οργώσαν τα χαλάσματα και σπήραν διχασμό κρεμίσαμε τα φράγματα και έτοιμα αυτό Εσείς που δοκιμάσατε τη σύτα στην τρόπη κερδίσατε ή χάσατε κανείς δεν θα το πει μα σίγουρα διαβάσατε τι γράφει το χάρτη ούτε σε ήλιο σατε ούτε και σα στραπή κερδίσατε ή χάσατε ποιος θα το πει Λοιπόν, κάθε φορά που γίνονται γεγονότα σας έρχεται να πάρετε τον ντουνιά να του δώσετε μια μπουνιά τα λιτάκια βρε ντουνιά Σακελάριος Γιαννακόπουλος το Εδώ με τον Κύπα Ρίση σε μουσική σου Ιούλ Τα βραδάκια εδώ το φεγγάρι σαν δω τι χαρές της ζωής του που βλέπω πάντα ψηλά και σ' αυτόν που γελά όλα πάνε συνήθως καλά Βρε να κάνω μια βουνιά που να κάνει διαχείλου σενιά Βρε ντουλιά να σου δώσω μια να, ναι, ναι, να ναι, σου κάνω μεγάλη με ναι, Υιχώς, να γελάς συνεχώς μη σε νοιάζει κι αν είσαι φτωχός η ζωή που κυλά έχει πίκρες αλλά με ένα γέλιο κερδίζεις πολλά Φρέντου μια να είχα μια βουνιά που να κάνει για χείρους σε μια Φρέντου να σου δώσω μια, να σου κάνω μεγάλη ζημιά. Η ζωή μια φορά θέλει κέφτη χαρά γιατί την παίρνεις ποτέ σοβαρά. Μη σε πιάνουν θυμή, μη, μη συγχίζεσαι μη δεν αξίζει ο κόσμος δραχμή. Πρε και ουνια, τα σουδάνω, μεγάλη ζημιά. Βρε και ουνια, τα καμιά βουνια που να κάνει για χίλιου σενιά. Βρε και ουνια, τα σουδάνω, μεγάλη ζημιά. Κλέψανε, λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Τους πίστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Η παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρή του τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε και όταν σας δώσουν το κι αν τρέξω, Λοιπόν, ψήγματα ήθους τα ψάχνει κανένα στο δημόσιο λόγο με το φανάρι του Διογέννη. όσο και κοινικός να είναι κανένας από την ώρα που ο Μπογδάνος έκανε μήνυση στην αγαπημένη μας Ελληνοφρένια και ας μην είναι εδώ παραμένει αγαπημένη από την ώρα που φώναξε την αστυνομία να συλλάβει τον Πρωτούλη που τον καθίβρισε γιατί έχουμε τα βίντεο από τη μία μεριά δεν σκέφτηκε ο Πρωτούλης να έχει βίντεο από την άλλη πλευρά για το τι έχει προηγηθεί ο Κάθε άλλο παρά ε, Και όχι μόνο για, τα, για τους κομμουνιστές Αλλά γενικός βρομόστομος Και βαθιά αντικομουνιστής Τζίμερος για τον καφέ Μα τώρα ε, Και να παραπονιέται Ο Τζίμερος ότι Δεν έχει βγάλει κανένα ακόμα ανακοίνωση Αλλά να καφιέται μετά Ότι έβγαλε η Χρυσή Αυγή Οπότε εντάξει, Τι καφές, τι νερό, τι χαστούκι Τι ευτό, εκείνο Μπλέκεται το πράγμα Οπότε Έρχεται ο Ιάστονας, ο Τριανταφυλίδης, με ένα κειμενό του στην Εφημερίδα των Συντακτών και με εξαιρετική λεπτότητα, εξαιρετική κομψότητα. Με το μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη και μια έκδοση για κάτι που έχει πει για την Μελίνα Μερκούρη με έναν τρόπο που σε κάνει και αισθάνεσαι ότι αν θέλει κανεί να είναι πολιτισμένο, μπορεί να είναι πολιτισμένο. Τον συμπαθούσα που τον συμπαθούσα, τον θεωρούσα φίλο. Τώρα τον εκτιμώ πολύ περισσότερο πόσο τον συμπαθώ. Γράφει λοιπόν. Πριν από μερικού μήνε, από ό,τι ξέρω, κυκλοφόρησε ένα μικρό κομψό ωραιότατο τόμο από το Δήμο Πειραιά και τι εκδόσει Μίλητο με τον τίτλο Το Εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά». Αφιερωμένο φυσικά σε αυτό το συγκλονιστικό θεατρικό κτίριο, το ραιότερο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αν εξαιρέσει κανεί τα αρχαία θέατρα, βέβαια, και θα τολμήσω να πω ένα από τα ωραιότερα τη Ευρώπη. Μιλάνε διάφοροι για αυτό το θέατρο. Ένα από αυτού και ο Μίξ Τωδράκη. Ο Μίξ Τωδράκη, βέβαια, το οποίο το κείμενο είναι πρώτο στη σειρά και λογικό, έχει το πιο μεγάλο κείμενο και το μόνο που στην ουσία δεν λέει για το δημοτικό θέατρο του Πειραιά αλλά για την ιστορία του εμφυλίου και του ίδιου και του Τωδράκη μέσα σε αυτόν τον εμφύλιο, με δύο παραγράφου όλε και όλε για όταν κρυβόταν και δούλευε το 1948 μέσα εκεί. Όταν λοιπόν φτάνει σε αυτό το σημείο, θυμάται ξαφνικά πω εκείνη την εποχή ήταν να εκτελέσουν κάποιου κομμουνιστέ λόγω εμφυλίου, αλλά η μέρα τη εκτέλεση συνέπεσε να είναι Μεγάλη Τρίτη. Μια άγια μέρα τη Χριστιανοσύνη που συνήθω δεν γίνονταν εκτελέσει. Τότε λοιπόν, όπω διηγείται ο κ. Σωδωράκη, ενώ συζητούν για την εκτέλεση μη των κομμουνιστών οι αριστεροί τη συντροφιά, μπαίνει μέσα η Μελίνα Μερκούρη, πανέμορφη και φανατική αντικομουνίστρια τότε, όπω τονίζει ο Σωδωδωράκη. Δυμένει υπέροχα και λέει ότι την προηγούμενη μέρα ήταν τα γενέθλιά τη, ότι τη γέμισαν δώρα, αλλά το καλύτερο δώρο τη το έκανε ο νέο μεγαλοφυή συνθέτη Μάνο Χατζηδάκη που έπαιξε πιάνο μόνο για αυτήν. Η Μελίνα, όπω δηλώνει ο κ. Σοδωράκη, τον αντιπαθούσε. Και όταν τη ρώτησαν τη γνώμη τη για το αν πρέπει να γίνουν εκτελέσει μεγάλη Τρίτη, αυτή, κοιτάζοντα τον σταμάτη, απάντησε Ναι, μεγάλη Τρίτη να του σκοτώσουν. Α αφήσουμε στο πλάι το γεγονό πω τη Μελίνα τα γενέθλια ήταν τον Οκτώβρη. Και γιορτή της καλοκαίρι Ναι και το όνομά της ήταν Μαρία Αμαλία Άρα μάλλον δύσκολο να γιορτάζε κοντά σε Μεγάλη Τρίτη okay. Και α πούμε πως όποιος γνωρίζει έστω και λίγο τη Μελίνα Ήξερε πως πριν απ' όλα από μικρή και μέχρι το φινάλι τη, Ήταν ένα φοβερά καλοψυχο πλάσμα Και αντικομουνίστρια ήταν εκείνη την εποχή Μην ξεχνάμε ότι ο παππούς της υπήρξε Ο πιο βασιλικός και δεξιός δήμαρχος που πέρασε από την Αθήνα. Και το δεσμό τη στα χρόνια τη κατοχή με τον περίφημο γερμανόφιλο μαυραγωρίτη Γιαδικιά Ρογλου, η ίδια τον έχει παραδεχτεί και τον έχει γράψει στην αυτοβιογραφία τη. Όσο για τη συμπεριφορά τη απέναντι στου αριστερού συναδέλφου τη εκείνη την εποχή, υπάρχουν μαρτυρίε συναδέλφων τη φανατικών και μονίμω κομμουνιστών, σαν τον Λικούργο Καλέργη και την Ολυμπία Παπαδούκα. Οπότε μπορεί ο κ. Σοδωράκη να μην θυμάται τόσο καλά, ή μπορεί η μνήμη του να παίζει περίεργα παιχνίδια. Και έτσι σε τρει σειρέ να ρίχνει άγρια καρφιά και στη Μελίνα Μερκούρη και στο Μάνο Χαζιδάκη, ο οποίο α μην ξεχνάμε πω εκείνη την εποχή δεν έπαιζε μόνο πιάνο σε γιορτέ αντικομουνιστριών, και πω η δεξιή στη Λάρισα, όταν περιόδευε με αριστερό θεία σου, του σπάσανε τα δόντια. Προ το παρόν θα σταματήσω εδώ, λέγοντα πω καλό είναι κάποιο να προσέχει τι λέει και πω το έργο κανενό, ούτε καν τον Μπετόβεν, δεν του δίνει το ελεύθερο να λέει ό,τι θέλει εννοείται πως θα επανέλθω σε αυτό το θέμα και σε κάνω δυο πράγματα ακόμα σχετικά με τον Μίκη Θοδωράκη που είναι προφανές πως έχει συνηθίσει στα τελευταία χρόνια να τον αντιμετωπίζουν σαν το τεμ με ταμπού εξαιρετικό κείμενο αποκατάσταση μνήμης ανθρώπου που δεν μπορεί να επρασπιστεί τον εαυτό του αλλά έχουν γραφτεί πολλά για αυτόν και υπάρχει και αυτοβιογραφία με κομψό τρόφο αντιγύρισμα των καρφιών. Υπερασπίζεται μια θέση, μια άποψη, τη δικιά του χωρίς να πετάει σκατά και λάσπη στα μούτρα κανενός. Επομένως γιατί να μην έχει κάποιος για το ανάποδο βροχή τα παράπονα. Άλλο εννοεί βέβαια εδώ ερωτικά η Ελένη Βιτάλη σε μουσική Τάκη Σούκα και στίχους Γιώργου Μήτσιγα Βροχή τα παράπονα, τα λόγια σου τα να βροχή στα στήθη ανοίγουνε, πληγές που δεν κλείνουνε γιατί και εσύ πάλι μόνα σου να παίρνεις το δρόμο σου σκυφτό αυτό που μας έδενε στο χτες τώρα έγινε <Τι> Όλα τα δίχτυα τα κράτησε εσύ. Και με να μάφησε το αδικό γιατί. Και με να μάφησε το αδικό γιατί. Αλλά τα δίκαια τα κράτησες εσύ Βροχή τα παράπονα, τα λόγια σου τα πόνα Στα στήθη μου ανοίγουνε πληγές που δεν κλείνουνε γιατί Βροχή τα παράπονα, τα λόγια σου τα πόνα βροχή και λες λόγια νίποτα, πως είμαι ένα τίποτα γιατί και εσύ πάλι μόνο σου να παίρνεις το δρόμο σου σκύφτω Γι' αυτό που μα έδενε στο χτες τώρα έγινε καημό. Όλα τα δίκαια τα κράτησε εσύ. Και με να μάθησε το άδικο γιατί. Και με να μάθησε το άδικο γιατί όλα τα δίκαια τα κράτησες εσύ. Βροχή τα παράπονα, τα λόγια σου τα πουνα βροχή. Στα στήθι μου ανοίγουνε πληγές που δεν κλείνουνε Αρχίσανε τα μηνύματά σας, λοιπόν τώρα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα Στείλτε μου ότι οι μηνύματα θέλετε τα διαβάζω Ακόμα και όταν είναι πράγματα με τα οποία διαφωνώ Δεν διαβάζω ή εναντίον άλλων σε βαθμό που δεν μπορώ να υπερασπιστώ Ούτε τον εαυτό μου ούτε τους άλλους εδώ Στον αέρα που δεν είναι δικός μου Επειδή είμαι στον αέρα εγώ ως φωνή Και επειδή έχω μάθει να σέβομαι αυτού που με ακούνε Ακόμα και όταν έχουν διαφορετικές απόψεις από τις δικές μου και επειδή η μουσική είναι υπεράνω όλων, γι' αυτό και γεφυρώνει το λόγο και όπως έχετε δει δεν πατάω ποτέ πάνω στη μουσική που ενίοτε από μόνη τη σχολιάζει τα πράγματα. Έχω λοιπόν τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που λέει κάτι επενώντας, μπράβο, σπάνιο είναι, όλοι οι υπόλοιποι να βρίστε θέλετε ή να πείτε την άποψή σα ή να διδάξετε ή μια σειρά από άλλα πράγματα. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, το ξέρω, 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνο γράφει την καρισπέρα μου, τα θερμότερα σέβη κτλ. Καλό απόγευμα, να έχετε. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο να ακουστεί στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αποφίδων τη Χορή Μορέιτη, που ζητάει την ανάκληση τη πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξη και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο Άδωνο Γεωργιάδη έχει επανειλημμένη ξενοφοβική και ρατσιστική ρητορική ενάντια σε πρόσφυγε και μετανάστε. Έχει παρουσιάσει και προθέσει στην εκπομπή του το Ελλήνων Έγερση το βιβλίο του αυτοπροσδιοριζόμενου ως Ναζί και αρνή του ολο, αρνητή του ολοκαυτώματο Κωνσταντινού Πλεύρη. Για μία ακόμα φορά, μπράβο. Το μεταφέρω και προσυπογράφω. Έρχεται ο φίλος Δημοσθένη από τη Λευκάδα και μου γράφει. <coughs> Καλησπέρα. Λοιπόν, για το τζίμερο το λέω, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περιγραφικά. Το προθεσμινό επεισόδιο που βλέπουμε κατά κόρον στο Δελτίο, όποιο θελήσει να μάθει με ποιο θέμα, για ποιε θέσει και με ποιε απόψει συνέβη, είναι εύκολο να καταλάβει. Η συζήτηση, να σα πω εγώ εδώ τώρα, για να μην αρχίζει όποιο κέρδισε και όποιο δεν ξέρει, και για να μην σα αφήνω σε στραβωμάρα δημοσταίνη μου, τον υπόλοιπο κόσμο που δεν ξέρει. Η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν αν θα παραταθεί μέχρι τι 12 ή όχι το ωράριο των εργαζομένων στο ΕΓάλαιο για την ημέρα που θα γινόταν ο στολισμό του δέντρου. Και ο Πρωτούλη έλεγε: Έχουν και οι εργαζόμενοι παιδιά και οι οικογένειε και θέλουν να πάνε στη γιορτή. Γιατί να δουλεύουν μέχρι τι 12. Ο κόσμο που θα βγει έξω να πάει για το στολισμό του δέντρου, που είναι γιορτέ και Χριστούγεννα, αφορά σε όλου την πόλη. Δεν θα πάει ο άλλο να ψωνίσει στι 11 και στι 11.30. Να μην. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία και αυτό ήταν το μείζον θέμα. Αλήθεια. Δεν ήταν κανένα άλλο για να ακουστούν αυτά που ακούστηκαν από τον Τζήμερο και προκάλεσαν την αντίδραση του Πρωτούλη. Γιατί ο Πρωτούλη φαίνεται στο βίντεο. Να επιτίθεται πρώτο, αλλά δεν υπάρχει το βίντεο τι έχει προηγηθεί που τον πυροδότησε. Έτσι, δεν ήταν live, βλέπει, καλή ώρα που έχω και την πείρα Συνεχίζω λοιπόν το κείμενό σου. Όταν όμω το δίκαιο στο το περιφρονούμε με ψυχραιμία ή σιδερένια νεύρα, είναι ε, επίση εύκολο όταν δεν το περιφρονούμε έτσι όπω λες να χάσουμε και να βρεθούμε και απολογούμενοι. Ο πρωτούρη απολαμβάντη γερμανδιαία κατανόησή μα. Να παραδεχτούμε όμω ότι κάπου έχασε τον έλεγχο και χρησιμοποίησε. Ε, ε, και με αποτέλεσμα αυτό να χρησιμεύει ω λαβή στου εργολάβου του αντικομμουνισμού. Κάθε μα λέξη, κάθε μα βήμα κρίνεται ω στοιχείο όχι του δικού μα χαρακτήρα αλλά και ω ίδιο του κόμματο. Το νου μα λοιπόν, όσο ξεφτύλε και αν είναι ο απέναντι, πρέπει να προστατεύουμε την εικόνα του κόμματο μα με σιδερένια νεύρα, επιμονή και φυγε στου πορτοσάλτιου καιρού. Εύχομαι. Δεν μου λε, Δημοσθένη. και εγώ που ήμουν πολύ ψύχρη, την κέρδισα. Που έκανε και μήνυση στο κράτο και δεν εμφανίστηκε ω πολιτική αγωγή και δεν ήρθαν και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, και υπήρξαν και οι Σιριζέ που με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: να μην το εκμεταλλευτώ πολιτικά. Για κάτσε και σκέψει το. Γιατί κάποια στιγμή, απλώ αυτό που βγαίνει από τον Πρωτούλη, σαν δίδαγμα και από τη σύγκρουση με τον Τζίμερο, είναι μια φράση του και κρατήστε την: Έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν οι Ναζί, όχι ω Χρυσαυγίτε, αλλά ω Ναζί με κουστούμια. Και τότε όταν φορά κουστούμι και γραβάτα και το παίζει, έτσι αλώνεις το σύστημα από μέσα και αρχίζει αυτό και το φτιάχνει μετά σιγά σιγά να εξοικειωθεί ο άλλο με το τέρα και να έρθουν τα πράγματα και να δέσουν. Αποτέλεσμα, υπάρχει ο Νίκο, ο οποίο μου γράφει ότι τα χέρια του τρέμουν την ώρα που το γράφει. Και έχει διαβάσει το εξή στο κάπιταλ. Χαρακτηρίζω τι απόψει τη αριστερά σα συναρτησίε γιατί οι αιτιάσει για τα αίτια και τι συνέπειε είναι εκτό τόπου και χρόνου. Η αριστερά θεωρήσαν σαν αίτια των μετακινήσεων, εννοεί του πρόσφυγε έτσι, την απεικιοκρατία και του υπεριαλιστικού πολέμου. Τα αίτια όμω είναι καθαρό όπω είναι η αύξηση του πληθυσμού, η οποία αύξηση κατά ένα, ένα μέρο οφείλεται και στο ανθρωπιστικό πνεύμα τη Δύση που εκφράζεται με φάρμακα και τρόφιμα. Οι περισσότεροι πόλεμοι που γίνονται στην Αφρική αφορούν εμφύλλε διαμάχε που έχουν στόχο την εξουσία και εκμετάλλευση των πληθυσμών. Εκτό πληθυσμιακή έκρηξη, η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αποτελεί εντινόμενη αιτία μετακίνηση αλλά οι συνέπειες αφορούν το σύνολο του πλανήτη. Οι μεγαλύτερε εκπομπές διοξιδίου στην ατμόσφαιρα αφορούν πλέον αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία ευθύνονται για το 40% των εκπομπών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπή για η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 24%. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όλη αυτή η άποψη είναι, άμα τη δείτε, πρώτα απ' όλα ψευδής ω προ του ρήπους. Γιατί είμαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντο και ξέρω τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι εντελώ διαφορετικά και έχουν κατατεθεί. Το δεύτερο είναι ότι αυτό δεν έγινε σε μια μέρα, σε μια εποχή ή σε ένα χρόνο. Άρα πρέπει να δούμε ποιε χώρε μόλυναν μέχρι σήμερα μέχρι εδώ, ποιε εταιρείε και ποιε πολιεθνικέ. Το τρίτο, καταλαβαίνετε τι λέει, Ότι οι πρόσφυγε προκύπτουν από εμφύλλειου. Δηλαδή, είναι εμφύλιο το Παλαιστινιακό, είναι εμφύλιο η εισβολή στο Ιράκ. Είναι η εισβολή στη Λιβύη. Για να δούμε δηλαδή πού είναι. Προσέξτε τι λέει αυτό τώρα. Και ότι γεννάνε πάρα πολύ, γι' αυτό έρχονται. Και αυτέ με εμεί που του δίνουμε φάρμακα και του κρατάμε ζωντανού. Οπότε, άμα του φάγαμε μια ώρα αρχίτερα, θέλει να πει, μα δεν θα είχαμε και μετακίνηση πληθυσμών. Γιατί έτσι μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε να το ερμηνεύσει. Εγώ λέω τώρα να το ερμηνεύω. Κάποιο άλλο μπορεί να το ερμηνεύσει αλλιώ. Και ξαφνικά. Έχω και τον κύριο Αλέκο Μπανάκο, αν το όνομα και είναι αυτό Ο οποίος διαλέγει αυτή την εκπομπή Ούτε καν αυτό που απειλεί ότι θέλει να κάνει Που μου στέλνει το εξής απειλητικό και το διαβάζω Διότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα Τι να σου πω φιλαρά, νόμιζες ότι θα κολλώσω για να το διαβάσω Αντιθέτως το θεωρώ εξαιρετικά καλό διαφημιστικό Λοιπόν, πολλές φορές σας ανέχτηκα στο παρελθόν αλλά έχουν όλα τα όρια του. Θα κάνω μήνυση προς την κατιούσα, σε σένα προσωπικά, δεν ξέρω γιατί, στο Δούκα και στο Μαλαπέστα για το ισχυρό σημερινό κείμενο του άρθρου για τον Περιφερειάρχη. Θα σας κατηγορήσω για βρίσιμο και προσβολή αν δεν το κατεβάσετε εντό πέντε λεπτών. Νησάφι προδότε συμμορίτε. Πάω, τρόμαξα, λέγω. Έλα, μην τα λε αυτά έτσι. Έλα και με τρομάζει. Εγώ δεν πιστεύω. Στίχη, μουσική, τραγούδι, Μαρία Ρίζου έναντι ουδίποτε σχολείου, διότι με κάτι τέτοια είναι αυτή που έχω. Για εντελώ άλλου λόγου υπερπολαπλασιάζεται και δεν μπορείτε να σου κάνω τη χάρη, ούτε μια σταγόνα σε μετού. <Τι> Πω δεν πρέπει να φοβάμαι. Έτσι ήσυχα για πάντα να κοιμάμαι. Μα ταν ξύπνη, όσα είπε, είχαν ξεχαστεί. Και κανεί δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενο με κοίταξε στα μάτια. Μου υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Με όλη η βρώμη που με πήγε, ήταν σκοτεινή. Με χτυπούσε όλο το κρύο και η βροχή. Ε, εγώ δεν πιστεύω. Υπίζω, αλλάζω χρώμα, δέρμα και θεό Κι άλλη πόλη έρα, θα φτιάξω, μήπως και σωθώ Και κάπου πιο πέρα θα περιμένω Να έρθει ο καιρός, να γίνουμε πολλοί Έτσι ελεύθερα να ζούμε Κι όσοι μας διώξαν να με έχουν ξεχαστεί Σαν και έμεινα στον κρίζο. Μόσα έφτιαξα με κόπο, δε χαρίζω. Έτσι με έμαθαν ποτέ να μην τα παρατάω. Και τα πόδια τώρα μου φόβουν να γελάω. Θέλω κόσμο που θα αφήσω στα παιδιά μου. Μην θυμίζει κάτι απ' τα όνειρά μου. Όλοι οι δρόμοι που θα βρουν έναν εφοκλήτη. Να μην μάθουν την νεκρή ω η Ε δεν πιστεύω. Φίζω, αλλάζω χρώμα, θέρμα και Θεό. Κι άλλη πόλη μάλλον, αέρα θα φτιάξω, μήπως και σωστό. Και κάπου μέρα θα περιμένω να φτιάξω να γίνουμε πολύ. πόλη του Μεξικού έχοντας ω μοναδικό θησαυρό το ποδήλατό τη. ποτέ δεν έμαθα να διαβάζει αλλά αποπνέει η σοφία έχει περάσει δύσκολα χρόνια γεμάτα δεινά και ταλαιπωρίες αλλά δεν χάνει ποτέ το κουράγιο της όταν πληροφορείται η γιαγιά Δωνιαμάρου ότι ο εγγονός που ποτέ δεν γνώρισε το έχει σκάσει από το ορφανοτροφείο που μεγάλωσε και βρίσκεται στην άλλη άκρη της χώρας ξεκινάει με το ποδήλατό τη ένα ταξίδι ζωής αυτή η τρυφερή ιστορία αποτελεί μια πρόκληση να ανακαλύψουμε τους θησαυρού που έχει φυλαγμένου για μας η ζωή Να αφήσουμε πίσω οτιδήποτε μας κάνει δυστυχισμένους και να αναζητήσουμε νέες πιο συνεργαστικές εμπειρίες Να δούμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι Όπως τον βλέπαμε εκείνα τα τέλειωτα καλοκαιρινά βράδια των παιδικών μας χρόνων Τολμάς να ανέβεις αυτό το ποδήλατο Το έχω στα χέρια μου, το ξεφύλισα, ενθουσιάστηκα ο τύπος που το γράφει είναι ένας Ισπανός μυθο-, μυθο, μυθο ιστοριογράφος ο, ο Γκάμπρη Ρόδενας Είναι διδάκτρο φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Μούρθια αυτογραφεί σε περιοδικά και σε επιστημονικές εκδόσεις και παραλληλα γράφει Λοιπόν, ο τύπος αξίζει πολλά λεφτά Η ιστορία είναι εξαιρετική το γράψιμο είναι εξαιρετικό θα σα συγκινήσει, είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω πιάσει μετά τον εκατοντάχρονο, τον θυμάστε Λοιπόν ε, και αφορά σε αυτή τη γέφυρα που είναι απαραίτητη ανάμεσα στους εγγονούς και στα παιδιά Λοιπόν ε, είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα το 211-200-8200 Οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν από ένα αντίτυπο Και να ευχαριστήσω με τη σειρά μου εγώ τώρα όλους τους εκδόδες που συνεισφέρουν Βιβλία, Το καλύτερο δώρο κατά την άποψή μου για τις γιορτές σε τούτη εδώ την εκπομπή. Και σας πάω στα μάτια ολοκαυτώματα με τη Μαρία Φαραντούρη, σε μουσική Μιχάλη Γρηγοριού και στίχους Ρήνιος Παπανικόλα. Ένα στιχάκι μπορεί να κρύβει χίλιες λέξεις και νοήματα. Δεν θέλω τώρα να ξυπνάω, τα φλογερά που τη συνηθισμένες μικρές χιωπές και τις κουβέντες τις μεγάλες κουβέντες που δεν λένε τίποτα δεν θέλω τρίματα θέλω δυο μάτια όλα καυτόματα και μία συνηθισμένη καλυμμένη των ήχων που σαν γυρνάν από το ταξίδι τους διαλεγουν να κουρνιάσουν δίπλα μου. <Λεύτερο> <Λεύτερο> <Λεύτερο> <Λεύτερο> <Λεύτερο> Υπότιτλοι AUTHORWAVE Δεν θέλω τώρα να ξυπνάω τα φλογερά πουια τη τρυφερότητας δεν θέλω τις συνειδησμένες μικρές σιωπέ και τις κουβέντες τις μεγάλες κουβέντες που δεν λένε τίποτα δεν θέλω τρίματα θέλω δυο μάτια ολόκαυτόματα I Είμαστε πάλι εδώ. Έχουμε περάσει δεύτερη ώρα. Έχουμε ήδη κάνει μια κληροσούρα. Θα κάνουμε κι άλλη. Είναι ο Ρίλε 7,8 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λάνα Κανελή, το μικρόφωνο. Ελένη Χάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη Μουσική Επιμέλεια σήμερα μου έχει φτιάξει και το Κέφι όπως κάθε φορά άλλωστε κάθε Παρασκευή η αδερφούλε μου η Το Ήλισδιο ελπίζω και για σας. Η Μαρία Υψάλτη είναι μαζί μου στη δεύτερη ώρα και έχει στα χέρια της τον ήχο. Τώρα, ποιοι έχουν στα χέρια τους, τι τέλος το συνέδριο του Κινάλ. Uh, ε, το, αυτό το Σαββατοκυριακό έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Και ήδη uh, στο ΣΥΡΙΖΑ αναγγέλθηκαν οι μεγάλες αλλαγέ. Όπου το μεγάλο, ένα μεγάλο κομμάτι από το Πασό και κυρίω πολλοί, α πούμε, ανεξάρτητοι σαν τον Κλέτσο, πήγανε όλοι μαζί στη Λίβδινη στο ΣΥΡΙΖΑ για να τον αναμορφώσουν. Λοιπόν, ε, τώρα το πόσα μπαλτά φοράει ο καθένα, αυτό είναι κάτι που παίζεται. Ε, γιατί ε, έχω και ένα μήνυμα από κάποιον που δεν έχει υπογραφεί και λέει: Ερέ, μπα, είμαι κι εγώ να ζει. Να ζει ο ένα, να ζει ο άλλο, για μισό κόσμο να ζει. Μόνο οι τραμπούκοι του Κουκουέ με τα παλούκια είναι δημοκράτε. Γι' αυτό δεν θα δείτε πάνω από 5-6% σα στείλει ο κόσμο και εσεί οι δημοκράτερα του λέτε ναζί. Έχει δίκιο. Δεν είσαι ναζί. Είσαι κακό στο φασιστόμουτρο. Δεν είσαι ναζί. Αυτό είναι βέβαιο. Ε, δηλαδή δεν έχει καν αισθητική ναζί. Γιατί δεν φτάσαμε ακόμα στου φούρνου. Άμα θα φτάσουμε στου φούρνου, θα γίνει. Ε. Για την ώρα είσαι στο φραστικό. Είσαι σε αυτό το εκφραστικό τώρα. Που γράφουμε, μπαίνουμε τον υπολογιστή, γράφουμε, στέλνουμε μηνύματα. Ε, μην πω τη λέξη ξέ και κάπα Τον ξέρετε πώς είναι αυτό Στο διαδίκτυο δεν χρειάζεται να την πω τώρα Γιατί είναι και αντιαισθητική ε, ε, ε, Πάντα αφέβαλα και γιατί λύπη το, Τον ανθρώπων σε αυτό το επίπεδο Οπότε ας μην το προχωρήσω λίγο παραπέρα ε, Προτιμώ να σταθώ Στην αντίληψη ότι όποιος έχει Πολύ μεγάλα ποσοστά είναι και Δημοκράτη. Σαν τον Ερντογάν ας πούμε mm. Ή σαν τον Μακρόν και ήθελα να ξέρω αν έχει βγει τώρα σήμερα στο δρόμο και εσύ και κανένα άλλο έτσι ε, ε, ε, ευφυές ε, να πάτε να αγαπήστε το μαύρο ως Black Friday εκεί επάνω έκπτωση στην έκπτωση όλοι μαζί σαν τα ζώα. Πάμε σήμερα να πάρουμε και πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, γιατί μα τα πουλάνε φτηνά Αυτοί που τα κατοχυράζουν, γιατί έχουμε μισθό που δεν μπορεί να τα πάρει ούτε όταν είναι στην κανονική του τιμή, ούτε όταν είναι φτηνά γιατί δεν βγαίνουν όλοι έτσι αυτέ οι κατασκευασμένε. Black Friday, Black Monday, Black Tuto, Black Kino, Μαυρετρίτη, Μαυρεπέμπτη, Μαύρη αυτή. μαύρη η ώρα και η στιγμή, έτσι. Αλλά τέλο πάντων, ο Μακρόν πάντω και η Γαλλία βγήκε μαζί η ολόκληρη η Ολομέλεια και λέει. Είναι Αμερικανιά η Black Friday και δεν τη θέλουμε. Είναι επιθετική επιχείρηση marketing και λένε ότι θα φτάσουν στην τροπολογία που καταθέσανε μια πράσινη βουλευτή. Εσεί που αγαπάτε πολύ το περιβάλλον, οι η πράσινοι η διάφοροι κτλ. Έβγαλε την πολύ δημοκρατική θέση να θεωρηθεί επιθετική εμπορική πρακτική που θα τιμωρείται με δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 300.000 ευρώ. Πρόστιμα εδώ, πρόστιμα εκεί, πρόστιμα παραπέρα. Η χειραγώγηση στον μαζών. Καλά κρατή, μην γκουνιέστε, μην μιλάτε παρά μόνο στο διαδίκτυο να εκτονώνεστε. Βρίζετε αλίλει. Έτσι, όπω είναι το αγαπάτε αλίλου, εσεί να βρίζετε αλίλου και να περνάτε πολύ ωραία. Και το αλίλει το είπα επίτηδε, γιατί όταν ακούω κάτι τέτοιο, το ελληναράδε γράφεται με αλφαγιότα Και στο αλφα του ελληναράδε μπορεί να μπει και καμιά περισπωμένη γιατί αυτή αγαπάνε τη γλώσσα όχι όσο ο η Λίνα Νικολαγοπούλου και η Άλκη τη Πρωτοψάλτης σε μουσική στα Μάτη Κραουνάκη, παλιό πίσω το 1993 αιώνιο, ειδικά για αυτούς που δεν έχουν ούτε ένα από τα δύο παλτά, αλλά για αυτούς που όταν είναι ιδεολογικά ή πολιτικά μπορούν να αγοράζουν πολλά εξαιρετικό σε από μένα στη φίλη μου τη Βάσο του Γιάννη και των παιδιών τη στη Θεσσαλονίκη και αυτή ξέρει για ποιαν το λέω. <Κουλέ> Φορούσα δύο παλικά, τόνα καλά τα λιχτά τα γιόσει ενώ. Και περπατού. Σα το βοριά, μου να γοσδιχος σίγουρια. Γιατί γι'τί μη μα βαρι του πόσο χρόνος, αδιόσιν χρόνος. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με το παλτά δεν είναι τρελή, με παλτά δεν είναι τρελή, όσι αν Μας αναρδίγανο γυριά, τα ρούχα του τα είναι βαριά. Σου μοιάζει τυχανή φωριά, Για πώ να πάνε τα δυο <σταλείο> σύγχρονο. Ψαχτά Κι έτσι ψαχτά με την αφή, έτσι ψαχτά με την αφή. Θα το καρφώσω. Μια σκέψη κανόνι σοφί. Αναζητούν την κορυφή, τα δυο ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω. Για να γλιτώσω. <Και> Όταν το χιόνι είναι πολύ. Με παλτά δεν είναι τρελή, με δυο δεν είναι τρελή όσοι γυρνάνε. Μας θα καλοκαιριά, τα ρούχα του τα είναι βαριά, σου μοιάζει τι η φοριά να πάνε, και στα να πάνε. Λυπω λοιπόν, βαρούσα δυο μπαλτά, το καλά τα λοριχτά, το καλά τα λοριχτά. Λοιπόν, από τα πολλά πνευματικά λέω να μας προσγειώσω στα σωματικά, αλλά θα σας προσγειώσω πάλι πνευματικά και θα το ευχαριστηθείτε. σαρκάζω και τα μεν, αλλά όχι το δε. Λοιπόν, έχω μια μ, περίπτωση βιβλίου εδώ, η οποία θα σας αφήσει άφωνους. Λοιπόν, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Το σώμα» και το σώμα έτσι όπως παρουσιάζεται δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Ο πλήρης τίτλος είναι το Σώμα, ένα βιβλίο που θα σας αφήσει έκθαμβους για το σώμα που κατοικείτε Κατά τους Ορθόδοξου, ναός έτσι, ναός το σώμα μας Λοιπόν, είναι ο Bill Bryson που ε, λέει τα ανάμεσα στα άλλα Στο ένα περίπου δευτερόλεπτο από τότε που ξεκινήσετε να διαβάζετε αυτή την πρόταση Το σώμα σας έχει δημιουργήσει ένα εκατομμύριο ερήθρα ημοσφαίρια Ήδη κυκλοφορούμε ταχύτητα μέσα στις φλέβες σας κρατώντας σας το καθένα από αυτά θα κάνει το γύρο του σώματός σας περίπου 150.000 φορές παραδίνοντας συνεχώς οξυγόνο στα κύτταρά σας και στη συνέχεια, ταλαιπωρημένο και άχρηστο θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση άλλων κυττάρων για να το βγάλουν από τη μέση διακριτικά για το ευρύτερο, δηλαδή για το δικό σας καλό Λοιπόν, το βιβλίο αφορά στο σώμα με έναν τρόπο που ε, για όποιον δεν το ξέρει ή νομίζει ότι το ξέρει, είναι αποκαλυπτικός. Έχει πουλήσει πάνω από 16 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίω. Ήρθε και εδώ, είναι ο Bill Μπράιζον ε, και το έκανε το θαύμα του ε, στις 2 Νοεμβρίου. Βγήκε σε μετάφραση Γιώργου Μαραγκού από τι εκδόσεις με, τέχνιο, με τέχνιο, και είναι ένα βιβλίο που θα το λατρέψετε. Περνάμε όλοι μας τη ζωή σαν ένα σώμα και ωστόσο οι περισσότεροι από εμάς ουσιαστικά δεν έχουμε ιδέα πως λειτουργεί και τι συμβαίνει μέσα του. Η ιδέα του βιβλίου είναι με απλά λόγια να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον εξαιρετικό μηχανισμό που είναι ο εαυτό μας. Το βιβλίο έχει φτάσει στην τελική δεκάδα των φετινών Goodreads Choice Awards στην κατηγορία Επιστήμη και Τεχνολογία και είναι ο πιο πολυδιαβασμένος non-fiction τίτλος. Συνολικά χρειάζονται. 7 δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων Με άλλα λόγια 7 οκτάκεις δισεκατομμύρια άτομα Για να δημιουργηθείτε γράφη με χιούμορ Το βιβλίο είναι προσιτό, εξόχως εθιστικό Εμπεριστατωμένο εγχειρίδιο για να κατανοήσουμε το σώμα στο οποίο κατοικούμε Πώς λειτουργεί, πώς αυτοθεραπεύεται και πώς μπορεί να χαλάσει Έχει αφοπλιστικό χιούμορ, εφυΐα Είναι σύγχρονος εκλαϊκευτής και θα σας συναρπάσει το σώμα σας το ίδιο με τα πίστευτα επιστημονικά δεδομένα που θα μάθετε. Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το θαύμα της ζωής γενικότερα, αλλά και του εαυτού σας ειδικότερα. Δεν χρειάζεται να έχετε καμία ειδική γνώση, ούτε από βιολογία, ούτε από ιατρική, ούτε από ψυχολογία, για να βυθιστείτε σε ένα που δεν είναι στο επίπεδο της δημιουργίας ασθενών διά των γνώσεων που αποκτάει κάποιος διά της ιατρικής Wikipedia στο ίντερνετ και όλα αυτά σε μια ζωή που ο Άκης Πάνου σε στίχους και μουσική εξαιρετικούς στίχους και εδώ στο τραγούδιο ο Γιώργος Νταλάρα μας λέει ο δρόμος είναι δρόμος δεν είναι εύκολο να αλλάξεις έχει κοιλά σπίδωνη και με την δάσπη να φτιάξεις αγάπη σαν αληθινή Ακούστε τους στίχους, μερακλώστε και ευχαριστηθείτε το Σώματι και πνεύματι Δεν είναι εύκολο να αλλάξει, Όταν χαλάσεις εντελώς δεν έχει μάτια να κοιτάξεις ποιος είναι ο δρόμος ο καλός. Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος στον εαυτό σου έτσι λες είπα να πει βρώμια και τρόμος κατηφορός και πρόσβολες για σένα δρόμος, είναι δρόμος η Παναπή στραβο, στραβός θα είναι το φινάλε όμως δεν το μαντεύεις ακριβώς. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Έχει κι η και με τη λάσπη θες να φτιάξεις αγάπη σαν αληθινή Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος στον εαυτό σου έτσι λέ. Παναπή βρόμια και τρόμος, κατηφορός και πρόσβολες Για σένα ο δρόμος είναι τι την Παναπή είναι στραβός Ποιο θα είναι το φινάλεγ όμως, δεν το σαν ακριβώς Και τρόμο, κάτι φορό και πρόζευγονε. Για σένα ο δρόμο είναι δρόμο, την παραπίδευτη. Νεστραβό, γιο το φινάλε Όμω δεν το μαντεύει σαν Κλέψανε, λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Αχ, τα μήνυματά σα όρε είναι εξαιρετικά παρήγορα, μπράβο κοντατίνε που το θυμήθηκε. Για να το αναφέρει ενώ να κάνει τον κόπο να να το γράψει. Μια για να την Black Friday κάντε και μια αναφορά στην Black Week των εργαζομένων στα καταστήματα. Που ήταν σε πολλά εμπορικά μαγαζιά μεγάλα και με την υποχρέωση να έχουν και χαμόγελο στο στόμα Λοιπόν, επειδή η επικαιρότητα μου γράφει στα μάτια είναι κλιβερή Ας τα φέρουμε λίγο στα ίσα Γιατί θα καταδίσουμε σαν τον Γιάννη που συναντίαται στον δρόμο Με τον φίλο του τον Νίκο και του λέει Ρε Γιάννη, δεν σε βλέπω καλά Ναι ρενίκο, Νίκο, χειρότερα δεν θα μπορούσα να είμαι Με απέλησαν από τη δουλειά Η Αθηνά μου τα φόρασε Και η μάνα μου μου λέει συνέχεια πότε θα πεντρευτείς εσύ Κάνε κάτι. Στόλισε νωρίτερα το σπίτι σου και βάλε και πολλά φετάκια, φωτάκια. Γιατί λένε ότι έτσι φτιάχνει ψυχολογία. Τι λε, Ρενίκο. Έτσι όπω είμαι, εγώ θα πρέπει ταυτόχρονα να στολίσω, να τηθώ από κρυάτικα, να πετάξω χαρτονετό, να σου γλύσω αρνή και να φύγω για καλοκαιρινέ διακοπέ. <laughs> Καλό Σαββατοκύριακο με ανθρώπου που γίνονται υπόστεροι όταν η ζωή μα βρέχει ζόρεια, Λιάνα μου. Από τα ωραιότερα πράγματα που έχω ακούσει στα μαδία. Και από τα πιο ποιητικά, το επαναλαμβάνω, κρατήστε το να το λέτε. Καλό Σαββατοκυριακό με ανθρώπους που γίνονται υπόστεγο Όταν στη ζωή μας βρέχει ζόρια Ωραιότερη ευχή, ειλικρινά σου λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια Μπορώ να πω δεκαετίες δεν έχω ακούσει Λοιπόν ε, η Ελισάβετ μου γράφει ότι θαυμάζει το μυαλό μου Το λόγο μου, τα ελληνικά μου, τη γνώση μου Διαφωνεί με την παροχημένη ιδεολογία του Κούκουε. Και μου φύγεται να είμαι και καλά Να σε καλά κι εσύ, να διαφωνεί εσύ να λέω εγώ και να περνάμε και καλά σε αυτό τον κόσμο μπορούμε να αντιπαρατεθούμε διαλεκτικά πολιτικά χωρίς μπόγδανο, πώς το λένε των άλλων, πολλακισμούς, έτσι είναι το και έτσι τέτοια. Λοιπόν, αφήστε το. Λοιπόν, η Κατερίνα και η Ελένη α, με ρωτάνε αν μπορώ να επαναλάβω τον τίτλο του βιβλίου που ανέφερα. Λοιπόν, το, το βιβλίο για το Σώμα που είναι εκπληκτικό, πιστέψτε με, είναι εκπληκτικό. Θα σα κάνει να καταλάβετε τι είναι αυτό το, το, το κορμί μα, το σώμα μα. Πώ λειτουργεί. Με έναν εξαιρετικό τρόπο, με χιούμορ, με επιστημονικέ πληροφορίε. Δεν τυχαίο ότι το διαβάζουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Και κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τι εκδόσει με τέχνιο. Ο τίτλο του είναι Το Σώμα. Και κυκλοφόρησε στις 2 Νοεμβρίου. Έλα τώρα που εγώ έχω άλλο τώρα να σα πάω. Μπορούν τα όνειρα να βελτιώσουν τις επιδόσεις μας στη δουλειά και στις σπουδές μας? Μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε το πένθος ή ένα χωρισμό? Μπορούν να μας ειδοποιήσουν εγκαίρως ότι κάτι δεν πάει καλά στην υγεία μας? Τι είναι τα συνειδητά όνειρα? Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτά? Η Άλλη Ζρομπ δίνει απαντήσεις σε πολλά και άλλα ερωτήματα περί όνειρων Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και μελετώντας τα όνειρα και το ρόλο που παίζουν στην ανθρώπινη κοινωνία Εξετάζει μάλιστα τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης των όνειρων Και μας προτείνει να δούμε με άλλο μάτι την νυχτερινή μας ζωή Ώστε να δρέψουμε όλα τα ωφέλη που έχει να μας προσφέρει Πρόκειται για έναν ε, πρακτικό οδηγό βελτίωση τη ονειρική μας ζωή Και δι' αυτής ζωής μας που μπορεί να γίνει πιο ευτυχής, πιο υγιής και πιο πλούσια. Είναι μια πρωτοποριακή περιήγηση, είναι στις εκδόσεις «Εώρα», ο τίτλο του βιβλίου της Άλλη Ρόμπι είναι «Ο κόσμος των ονείρων», υπότιτλος και «Τα μυστήρια που κρύβονται πίσω από τα νυχτερινά μας ταξίδια». Είναι από τι εκδόσεις «Εώρα» και έχω τρία αντίτυπα για τους πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200, και πιστέψτε με αξίζει τον κόπο αντί να ανοίγει τον ονειροκρίτες να γίνετε εσείς κριτές των ονείρων σας αφού έχετε ο λίγος ξεστραβωθεί όπως και εγώ, όπως και όλοι μας όταν διαβάζουμε. Οπότε που θα σας πάω εγώ, στο δώσε μου λιγάκι ουρανό με στίχους μουσική ερμηνεία του Γιάννη Πάριου. Έτσι για να ονειρευτείτε. που φεύγεις από μένα και σε χτάνω Ένα σου λέω μην αλλάξεις ουρανό σήμα διάφυνε στα σύννευα πάνω γιατί δεν πρέπει να χαθούμε εμείς οι δυο δώσε μου λιγάκι ουρανό πάρε με μαζί στο πέταγμα σου μάθε με τη φτερά σου. Κι αν κάτι άλλο τη σου έχει σου μην αλλάξεις ουρανία Θα ραχώ που θα ψάχνεις το φεγγάρι και το δικό μου τελευταίο σ' αγαπώ Θα ραχώ που θα ψάχνεις το φεγγάρι και το δικό μου Τελευταίω αγαπώ. Δώσε μου λίγα αρχή ουρανό. Πάρε με μαζί στο πέταγμα. I'm not Back Friday σήμερα και μου γράφει ο φίλο και ακροατή Παναγιώτη Καραλάμπου. Καλησπέρα, Λιάνα, έφυγα από τη δουλειά. Συνάντησα μια άνευ προηγουμένου κίνηση στην Εθνική και στην Αττική. Όλα τέλειωσαν μετά την έξοδο στο δαχτυλίδι. Δηλαδή, εκεί που τελειώνουν τα μαγαζιά τα μεγάλα και οι αγορέ και τα Molshall, doll <laughs> και τα λοιπά. Ε, ε, τα σχόλια μου λε, δικά μου τώρα δεν χρειάζεται. Από μόνο του αυτό που γράφει είναι ένα σχόλιο. Λοιπόν, ο φίλο ο Χρήστο γράφει. Καλησπέρα στις πολλές συντροφάκι να σου δώσω για μια ανταπόκριση από το ταξικό μέτωπο των ακαδημαϊκών του Ηνωμένου Βασιλείου Αποφάσισε εδώ το Σωματείο των Ακαδημαϊκών να προκηρύξει απεργία Πρώτον η απόφαση δεν είναι καν δεσμευτική για τα μέλη του Σωματείου Όσοι ψήφισαν κατά είναι κανονικά στη δουλειά τους Δεύτερον, απεργούν μόνο σε εκείνα τα πανεπιστήμια που πιάσανε το 50-1 κατά την ψηφοφορία. Τρίτον, η απεργία είναι δημοκρατική και κατά συνέπεια είναι επιτρεπτή μόνο στο βαθμό που δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία του πανεπιστήμιου κοινός. Μια ωραία κανονικότητα, σαν αυτές που θέλουν να φέρουν και στην Ελλάδα. Λογαριαζουν όμως χωρίς τους ξενοδόχους. Τα ονόματα τους είναι πάμε, μας και πανσπουδαστική φιλιά πολλά σε όλους τους συντελεστέ τη εκπομπή και στην Ελλήνα που ακούει από τον Ότιχαμ, αλλά είναι ντροπαλή και δεν σου στέλνει μηνύματα. Να σε ευχαριστήσω και εσένα και την Ελλήνα και όσους ακούν τούτη εδώ την εκπομπή στο εξωτερικό και είναι πάρα πολύ, σε καράβια, σε γραφεία, σε αυτοκίνητα, στο ίντερνετ, ε, να είναι καλά η τεχνολογία αλλά ε, με την τεχνολογία και με την πρασινή ανάπτυξη και μια σειρά από τέτοια άλλα πράγματα Ποιο θα είναι ωφελημένος μένει να το δούμε αύριο στο συλλαλητήριο και λέω στο συλλαλητήριο στα συλλαλητήρια γιατί είμαστε 10 και μισή στα προπήλαια αλλά είναι και στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία στο Αγαλμα Βενιζέλου στις 11 θα γίνουν σε όλη τη χώρα μπείτε ψάξτε να βρείτε 9 παρατέτρα, 10 παρατέταρτο θα υπάρχουν λοφορία ε, από διάφορες περιοχές για να κουβαλήσουν τον κόσμο ε, υπάρχουν ομοσπονδίες βιοτεχνικών σωματείων Αθήνα, ομοσπονδία γυναικών Ελλάδας η κίνηση των αποστράτων αστυνομικών η κίνηση για την εθνική ε, ε, άμυνα εργατικά συνδικάτα πάσης μορφής και φύσεως συνδικάτο σε όλη τη χώρα ομοσπονδίες συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις κατεβαίνουν μαζί Αυτοπασχολούμενοι, βιοπαλαιστέ, αγρότε, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φωνάζοντα κάτω τα χέρια από το ασφαλιστικό. Και τώρα για να δούμε τι είναι αυτό το ασφαλιστικό, για να έχουμε και συνέστηση, έτσι. Λοιπόν, το ασφαλιστικό είναι μια τραγωδία η οποία πατάει πάνω στο έγκλημα Κατρούγκαλου. Οπότε έρχεται μια τραγωδία να διορθώσει το έγκλημα Κατρούγκαλου. Είναι το πιο αντιδραστικό κομμάτι που αφήνει άθικτο τον αντιασφαλιστικό πυρήνα αυτή η διορθώση, τάχα μου δίδεν. Και το μοντέλο αφορά σε πυλώνε. Θα μα έρχονται στο κεφάλι αυτοί οι πυλώνε. Από την εποχή του Μάστρικ μα έρχονται στο κεφάλι. Οι πυλώνε, πάρτε το ριζοσπάστι αύριο, και παραμάσκαλα και βγείτε στο δρόμο για να διαβάσετε, να ξεστραφωθείτε. Γιατί θα, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να καταλάβετε πώ αύριο το πρωί η σύνταξη θα είναι μετά από δημιουργία τριών επενδυτικών προϊόντων χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου. Αυτά τα προϊόντα θα τα αγοράζει ο ασφαλισμένος με τις κρατήσεις του και θα επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί θα διατηρεί δηλαδή το προνομίο να ελέγχει το είδος του σκηνιού που θα τον κρεμάσουν αυτή την ελευθερία υπόσχονται στους ασφαλισμένους θα ψάχνετε ω ασφαλισμένοι στους και των χρηματιστηρίων τις συντάξει που θα πάρετε αν και όποτε τις πάρετε τα ρίσκα που αναλαμβάνετε την αποτελεσματικότητα όσων διαχειρίζονται τον υδρότα τους τον δικό σας υδρότα δηλαδή και θα τον χρησιμοποιούν για να αυγατίζουν τα κέρδη του. Γιατί φαντάζεστε κάποιον να επενδύει στη δική σα σύνταξη χωρί να έχει κέρδο, αυτό αποκλείεται. Ταξιμεροβραδιάζονται οι άνθρωποι, ω εργαζόμενοι και ω ταξιούχοι, στα χρηματιστήρια, να παρακολουθούν ο πυλώνα των οποίων επένδυσαν με μικρό, μεσαίο ή μεγάλο ρίσκο. Ε, Πώ πάει, πάει καλά, να πούμε, θα πάρω 300, θα πάρω 500, θα πάρω τίποτα, θα πάρω τον πύλο. Τι θα κάνω δηλαδή. Ειλικρινά σα το λέτε, δεν έχει άλλο τρόπο. Λοιπόν, <coughs> και επειδή. Αυτό θα τρέχει έτσι, ωραία, η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί την, την επικουρική ασφάλιση αλλά ενισχύει και το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της καθαρής ιδιωτική ασφάλισης του λεγόμενου τρίτου πυλώνα. Θα έχει φορολογικά κίνητρα, μείωσης φορών στο δημόσιο σύστημα που θα καταλήξουμε σε παραπέρα μείωση των συντάξεων που δίνει το κράτος. Τα γουστάρετε όλα αυτά, άμα τα γουστάρετε λουστείτε τα άμα τα ακουστάρετε αν δεν βγούμε στο δεν πρέπει να σταματήσουμε τίποτα αυτή είναι η ζωή λέει ο Γιάννης Μιχαηλίδης με τους στίχους του ο Χάρης Μιχαηλίδης με τη μουσική και ο Μουζουράκης που τραγουδάει για να ξαλεγράρει πάνω στο σύντημα που δεν είναι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας προσπαθεί να φύγει από τα δύσκολα Είχα όλη τη γη Είχα τον με τα δυο μου χέρια κάττουσα το παραθύσσο. Όταν μου είπε, νιώθω, ο ουρανό. Και πέσα ψηλά από τον ήλιο, σαν να μην η καρό. Μέσα σε ένα πλήθο κόσμου βρέθηκα μονάχο. Άγγελο με μαύρο πεπλό, μαύρο τριάντα φύλο. Δεν ήξερα τι είναι η νύχτα που πέφτει παραλιακά. Εγώ δεν ήμουν αλήθεια. Αντί με εσύ Α. και τραγουδό στην ηλιά, Ναϊδέ Καστροπαντό για χαρά. Που χτυπά, το βέλιο στην καρδιά. Το πιο μορφό και κι έγινε με στη φόρτια. Με στη λιαντάτα πέφτει μια τελεία βροχή. Για τον που χειμωνέζει, βαθιά με στην ψυχή. Δεν είσαι αντίνοπονο, φάρμακι τι θα πει. Πω τρίβουν το τσιγάρο. Πώ μιλάει το κρασί! Δεν ήξερα τι είναι νύχτα. Που πέφτει παραλιακά Εγώ δεν ήμουν αλήθεια. Αλίθεια είναι Και τραγουδό στην ηλιά. Αϊδε και ασπροπατώ. Μια χαρά. Δεν ειστάει η διευκρίνηση. Το προηγούμενο βιβλίο των εκδόσεων Διόπτρα είναι το Η Γιαγιά που διέσχισε τον κόσμο με ένα ποδήλατο, είναι ο τίτλο. Η Γιαγιά που διέσχισε τον κόσμο με ένα ποδήλατο του Γκάμπρι Ρόδενα. Και ο φίλο μου Σεπολιώτη κλείνει την εκπομπή. Το τελευταίο μήνυμα προλαβαίνω να διαβάσω. Αγαπητή Γιάννα, ανοχή στο φασισταριό είναι προσβολή στον άνθρωπο. Γεια σου, αδερφέ Πρωτούλη. Η ανοχή στο φασισμό είναι όντω προσβολή στον άνθρωπο. Σύμφωνώ μαζί σου. Σας αποχαιρετώ με δύο αγαπητά πράγματα τη σταματίας διαγουγένει την ευχή που την καθιερώνει είναι καταπληκτική Καλό Σαββατοκύριακο Με ανθρώπους που γίνονται υπόστεγο όταν στη ζωή μας βρέχει ζόρια Το βρίσκω εξαιρετικά ποιητικό, πάρα πολύ ωραίο Το καθιερώνω ω μότο της εκπομπής Και σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι της Ξένιας Δικαίου Και της Ινάνσης της Κανέλη, της αδερφούλας μου Σε στίχους Μάκη τους καπνιστές Με τσιγάρο ξεκίνησα Με τσιγάρο θα τελειώσω Μέχρι να απαγορευτεί και αυτό Θα δούμε τι θα κάνουμε τότε Μέχρι το φίλτρο Το τραγούδι είναι γραμμένο πίσω το 1995 Είναι μια ζεμπαικιά Από τη φίλη μου την Αφροδίτη Τη Φρίδα Γιατί ε, μέχρι το φίλτρο Ο ταρουφάς, ε, αι, να πει, Δεν καπνίζεις απλώς Νταλκά μεγάλο έχει Είπα να ανάψω ένα τσιγάρο και τα φαρμάκια να τα φουμάρω μέχρι το φίλτρο δεν θέλω από κανένα ούτε από σένα Μέχρι το φίλτρο Δεν θέλω ίχτω Από κανένα Ούτε από σένα Δεν είμαι θύμα Κανενός Ούτε παιχνίδι δεν αγάπη δε καταλαβαί το καταλαβαί το και στην αγάπη δε παίoisγα καταλαβαί το, καταλαβαί το. Ήρθε η ώρα να σε αφήσω, και από τη ζωή σου να αποχωρήσω. Πε μου αντίο, τέρμα ιδίω. Κλείσε την πόρτα αφού σου το πα. Πε μου ατίδιο Τέρμα οι δύο κλείσε την πόρτα Αφού σου τοπά. δεν είμαι θύμα Κανενο Και στην αγάπη δεν είμαι αυτό, δε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Και στην αγάπη δεν είμαι δε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.